Το περασμένο Σάββατο, ομιλήσαμε για τον πόλεμο τον οποίον κάνει ο σατανάς σε εμάς τους χριστιανούς κατά την περίοδο αυτή της Μεγάλης 40 και πάντα βέβαια κατά την ώρα της προσευχής νομίζουμε ότι κάνουμε προσευχή. και δυστυχώς, όπως προσπαθώ να σας δείξω, όπως προσπαθώ όπω Όπως προσπαθώ να σας παρουσιάσω, η προσευχή αυτή που νομίζουμε ότι κάνουμε είναι προσευχή όχι μόνον άστοχος και θα την έλεγα και άκυρο προσευχή, αλλά είναι κυρίως προσευχή απρόσδεκτός από τον Θεό. Είναι προσευχή την οποία δεν την δέχεται ο Θεός. Είναι προσευχή εν πολλής σαν αυτή την προσευχή του τελώνου και του Φαρισαίου συγγνώμη, την οποία προσευχή που έκανε ο Φαρισαίο και ενόμισε ότι προσευχήθηκε, πριν όμως δεν την δέχτηκε ο Κύριος και όχι μόνο δεν την δέχτηκε, αλλά θυμάστε είπε βαριά κουβέντα στο τέλος ότι κατεδικάστη εξαιτία της προσευχής του Νομίζουμε λοιπόν ότι προσευχόμεθα αλλά πολλές φορές ο Θεός να φυλάει αυτό που εμείς νομίζουμε ότι κάνουμε προσευχή και ότι ωφελούμεθα πολύ φοβούμε ότι πολλάκις θα γίνει αντί για ωφέλεια, ζημία από την προσευχή μας. Γιατί παππούλοι θα μου πείτε γιατί προσευχή κάνουμε. Ναι, αλλά πώς την κάνουμε. Σας είπα, σας είπα πώς κάνουμε την προσευχή μας. Κάνουμε την προσευχή μας καταρχάς δευτερευόντος και τριτευόντος. Τι σημαίνει αυτό. Δεν την έχουμε ως πρώτο έργο μας δεν την έχουμε ως πρωτεύουσα εργασία μας, την έχουμε δευτερεύουσα και τριτεύουσα και τεταρτεύουσα, την έχουμε και την κάνουμε αν προλάβουμε. <laughs> και αυτή είναι η δικαιολογία όλων, όσους ρωτάω πολλές φορές, αλλά και πολλοί χριστιανοί που αυτοπροαιρέτως έρχονται να μου εξομολογηθούν. Και μου λένε, Πάτερ, δεν προλαβαίνω να προσευχηθώ. Δεν προλαβαίνει να αν αρρωστήσει το παιδί σου, θα προλαβαίνεις, τότε θα βρεις ώρα. Αν σου συμβεί κάποιο ατύχημα, θα προλάβεις. Αν συμβεί κάτι στο σπίτι σου, θα προλάβεις. Αν γίνει ένας σεισμός, θα προλάβεις, θα προσευχηθείς. Αν συμβεί μια πυρκαγιά, μια πλημμύρα, ένας καταποντισμός, θα προλάβεις, να προσευχηθείς. Τότε ασφαλώ θα βρούμε ώρα τότε ασφαλώς θα παρακάμψουμε όλες τις εργασίες της ημέρας για να τρέξουμε να προσευχηθούμε. Τότε, ασφαλώς, θα εγκαταλείψουμε και το καθάρισμα του σπιτιού και το ξεσκόγισμα. Τότε θα αφήσουμε και τα παιδιά, τότε θα αφήσουμε και το φαΐ μας, θα αφήσουμε ακόμα και τις επίγουσες εργασίες του σπιτιού και θα τρέξουμε να προσευχηθούμε να ανέψουμε κατήλια, να ανάψουμε θυμιατήρια, να κάνουμε προσευχή, να εξηλαιωθούμε απέναντι στον Θεό. Α, τότε προλαβαίνεις. Τώρα που νομίζεις ότι όλα γύρω σου είναι καλά, τώρα δεν προλαβαίνεις. Τώρα που νομίζεις ότι η ψυχή σου είναι καλή, αλλά δυστυχώς η ψυχή σου λιμοκτονεί, δυστυχώς η ψυχή σου πεθαίνει, Δυστυχώς η ψυχή σου πορεύεται με ασφάλεια στην κόλαση. Δεν σε απασχολεί. Τώρα δεν έχεις ώρα να προσευχηθείς, τώρα παπούλι δεν προλαβαίνω. Εβάλαμε όλα τα άλλα μπροστά και την προσευχή την έχουμε αφήσει τελευταία. Δεν προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνεις, έτσι λες, για να έρθει η ώρα του θανάτου και θα δεις πως προλαβαίνεις. Για να χτυπήσουν τα σήματρα του θανάτου και θα δεις πως προλαβαίνει. Για να πει ο γιατρός ότι πλησιάζει να σε βάλω στο κουτί, και τότε θα δει πως προλαβαίνει. Τότε θα δεις πως θα βρει ώρα και για προσευχή, και μάλιστα όχι προσευχή δέκα λεπτών, όχι προσευχή ενός τετάρτου, αλλά προσευχή ωρών και ωρών, και θα προσέφιασε και θα προσέφιασε νύχτα και μέρα. Και τότε θα προσπαθήσεις να καλύψεις τα κενά τα οποία άφησες όλη σου τη ζωή. Απρόσδεκτος προσευχή είναι η προσευχή που κάνουμε. Δεν την προσδέχεται ο Θεός, δεν την δέχεται ο Κύριος. Γιατί δεν την δέχεται ο Κύριος. Γιατί τη βασική αυτή εργασία την κάναμε τελευταία στη ζωή μας. Και την κάνουμε αν προλαβαίνουμε. Γιατί επίση δεν δέχεται την προσευχή μας ο Θεός διότι την προσευχή μα την αναμπιγνύουμε με όλε τι δουλειέ του σπιτιού. Και μαζί με την προσευχή κάνουμε και το μαγείρεμα, κάνουμε και το πλήσιμο, κάνουμε και το ένα, κάνουμε και το άλλο. Και φυσικά το μυαλό μας μόνο στην προσευχή δεν είναι. Γιατί την προσευχή μας δεν τη δέχεται ο Θεό, αγαπητή μου, υπάρχουν πολλοί λόγοι τους οποίους σας του παρουσίασα τον το περασμένο Σάββατο, θες να γίνει δεκτή προσευχή σου από τον Θεό και ποιος δεν το θέλει... θες η προσευχή σου να ακουστεί από τον Θεό και ποιος δεν το θέλει... θες η προσευχή σου να συγκινήσει τον Θεό και ποιος δεν το θέλει... Ποιο είναι αυτός ο οποίος κάθεται να προσευχηθεί και θέλει η προσευχή του να είναι άκυρος ποιο θέλει να προσεύχεται και η προσευχή του θα θέλει να πέφτει στο κενό ποιο θέλει να προσεύχεται και θα ήθελε η προσευχή του να διαγράφεται από τον Θεό κανεί ασφαλώ. Όλοι μας επιθυμούμε Όλοι μας θέλουμε τα λόγια της προσευχής μας να είναι ευάρεστα εις Τον Θεόν να είναι ευπρόσδεκτος και όχι απρόσδεκτος <laughs> να είναι ευπρόσδεκτος η προσευχή μας από τον Θεό να ακούετε η προσευχή μας από τον Θεό <laughs> Σας έδειξα λοιπόν ποία είναι τα μέσα για να γίνει η προσευχή μας πρόσδεκτος από τον Θεό <laughs> Ποια είναι τα μέσα Τρία θα συνοψίσω το περασμένο κήρυγμα, τρία είναι τα μέσα, Τρει είναι οι τρόποι, τρει. Τρία στοιχεία πρέπει να έχει η προσευχή μας για να ακουστεί από τον Θεό. Ποια είναι αυτά τα τρία στοιχεία. Σας είπα και σας επαναλαμβάνω. Στοιχείων <Στοιχείο> πρώτων, πρέπει αγαπητοί μου να καταλάβουμε σε ποιον μιλάμε. Δεν το έχουμε καταλάβει. Μιλάμε στον Θεό, αλλά νομίζουμε ότι μιλάμε, δεν ξέρω και εγώ σε ποιον, να μην κατεβάσω πολύ την προσευχή μας. Δεν θέλω, δεν θέλω να σας χαρακτηρίζω τη στιγμή που δεν ξέρω πώς προσεύχεστε. Αλλά πολλά και προσευχόμετα Θεόν και νομίζουμε ότι μιλάμε ούτε καν, ούτε καν στο χειρότερο άνθρωπο, Ούτε καν στο χειρότερο παιδί μας, ούτε καν στο μικρότερο παιδί μας. Μιλάμε στον Θεό και το μυαλό μας τρέχει. Μιλάμε στον Θεό, πολλές φορές γινόμαστε απαιτητικοί στον Θεό. Έχεις καταλάβει. Έχει καταλάβει, έχεις καταλάβει, δεν έχει καταλάβει. Τι να καταλάβεις. Ότι η προσευχή είναι η χάρη που σου κάνει ο Θεός. Το έχει καταλάβει αυτό. Έχει καταλάβει ότι η προσευχή σου αυτό που λε εκεί στο Θεό, ο Θεός σου κάνει χάρη και σε ακούει. Το έχεις καταλάβει. Χάρη σου κάνει και σε ακούει. Τι νομίζει ότι είσαι άξιο, ότι είμαι άξιο να μιλήσουμε στο Θεό, είμαστε άξιοι. Για κάνε μέσα σου μία φαντασία μέσα στο μυαλό σου. Άλλη και δεν πρέπει. Αλλά κάνει την. Κάν την. Για φέρε στο μυαλό σου το θρόνο του Θεού. Προσπάθησε να φτιάξεις την εικόνα που θα τη δουν τα μάτια μας. Θα τη δουν τα μάτια μας. Θα τη δουν τα μάτια μας. Όταν θα πεθάνουμε και η ψυχή μας θα έχει καλύτερη ορατότητα από όση ορατότητα έχουν τα μάτια του Σόβατος και τότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε και το Θεό και το Διάολο και τους Αγγέλους και τους Αγίους και όλους για κάνει μια φαντασία στο μυαλό σου πώς στέκουν οι άγγελοι μπροστά στο Θεό και του μιλάει μόνο αυτό βάλε στο μυαλό σου και για να μην το πω εγώ το λέει, το λέει η Εκκλησία μας το λέει αν ανοίξετε αν αν, αν διαβάζατε, μπορούσατε να διαβάσετε τις ευχές που διαβάζει ο Ιερέας μέσα στο ιερό θυσιαστήριο θα δεις πως προσεύχονται οι άγγελοι και πως προσευχόμαστε εμείς. Οι άγγελοι που ξέρουν ποιο είναι ο Θεός, τον ξέρουν το Θεό ποιος είναι, τον βλέπουν οι άγγελοι των Θεών, τον βλέπουν. Και μάλιστα να πω την αλήθεια, όχι ακριβώς τον βλέπουν, βλέπουν τη δόξα του Θεού. Πώς προσεύχονται. Ξέρετε πώς προσεύχονται οι άγγελοι. Ξέρετε πώς προσεύχονται οι άγγελοι παρακαλώ. Ξέρετε πώς προσεύχονται. Έχουν εξ, είναι εξαπτέρυγα λέει οι άγγελοι, εξαπτέρυγα, έχουν έξι Με τις δύο καλύπτουν τα πρόσωπά τους. Δεν μπορούν να τον βλέπουν το Θεό. Το φως που εκπέμπει ο Θεός τυφλώνει ακόμα και του αγγέλους. Και γι' αυτό, επειδή δεν αντέχουν οι άγγελοι να στέκουν με ακάλυπτα τα πρόσωπά του, καλύπτουν τα πρόσωπά του με τα δύο του φτερούγια. Με τι άλλε δύο φτερούγε, παρακαλώ, καλύπτουν το σώμα τους το υπόλοιπο. Και με τι άλλε δύο φτερούγε πετάνε γύρω από το, από το θυσιαστήριο του Θεού, από το θρόνο του Θεού και ψάλουν ακαταπαύτω. Οι άγγελοι που ξέρουν ότι είναι ο Θεό που τον βλέπουν το Θεό, που αισθάνονται την δόξα του Θεού, έτσι προσεύχονται. Εσύ τώρα έχεις καταλάβει το Θεό, πώς του μιλάς. Πώς του, πώς του μιλάς, για πες πώ πώς του μιλάς. Πώς απευθύνεσαι, πώς, πώς, πώς, πώς, πώς του λες το Πάτερ μου; Το πρώτον λοιπόν που πρέπει να έχει η προσευχή μας είναι προσπάθησε να καταλάβεις ποιος είναι ο Θεός και ότι είμαστε ανάξιοι να του μιλάμε του Θεού. Το δεύτερο προσπάθησε να καταλάβεις κάτι άλλο ποιος είσαι εσύ που μιλάς το Θεό. Το πρώτο ποιος είναι ο Θεός, το δεύτερο ποιος είσαι εσύ. Και ποια απόσταση σε χωρίζει από τον Θεό. Εδώ οι άγγελοι τρέμουν μπροστά στον θρόνο του Θεού όταν του μιλάνε τρέμουν. Οι άγγελοι που είναι αναμάρτητα όντα, αναμάρτητα όντα είναι. Εσύ και εγώ πώς του μιλάμε του τον Θεό που παρόλες τις αμαρτίες μας, παρόλες τις βρωμιές μας παρόλες τις εσχροτητές μας, παρόλα μην τα αναφέρω τα, τα αμαρτήματα, ο καθένας τα ξέρει τα δικά του τα αμαρτήματα. Το τι κάνεις στην προσωπική σου ζωή, το τι κάνεις κρυφά και φανερά, το τι κάνω κρυφά και φανερά τα ξέρω μόνο εγώ και μόνο εσύ τα ξέρεις τα δικά σου. Αν λοιπόν, εκείνα τα ανάμει όντα, κρέμουν μπροστά στον θρόνο του Θεού εμείς, αγαπητοί μου, ποιοι είμαστε που παρουσιαζόμαστε ενώπιον του Θεού και με ποια μούτρα πάμε να Του μιλήσουμε. Με ποια μούτρα πάμε να Του μιλήσουμε. Γι' αυτό χρήσιμες σκέψεις, δεύτερη σκέψης που πρέπει να κάνουμε είναι ποιοι είμαστε εμείς που μιλάμε στο Θεό. Τι μούτρα έχουμε εμείς που μιλάμε στο Θεό. Και τρίτη σκέψη είναι: Τι θα του πει του Θεού, πρόσεξε να καταλάβεις τι θα του πει. Τι θα του πω. το πατρίμωμα. Μάλιστα, το πατρίμωμα. Να σε ρωτήσω κάτι. Το έχετε καταλάβει ποτέ το πατρίμωμα που του λέτε, Το έχετε καταλάβει. Θέλετε να σα κάνω μια εξομολόγηση προσωπική. Α κάνω μια εξομολογήση. Εγώ 40 χρόνια το λέω και δεν το κατάλαβα ποτέ. Εσύ το καταλάβατε? Έχεις εμβαθύνει ποτέ στο πατερημόν. Το έχεις ψάξει λίγο. Το έχεις ψάξει, τώρα έχετε ψάξει ποτέ το πατερημόν. Είναι μια ουράνια προσευχή, μα την έφερε ο ίδιος ο Θεός Μα την παρέδωσε είναι η μόνη προσευχή που έχουμε από τα ίδια τα χίλια του Θεού. Τα ίδια τα χίλια μα την παρέδωσε ο ίδιο αυτό Αυτή την προσευχή την κατάλαβε ποτέ σου. Καταλαβαίνει τι του λες την ώρα τη προσευχής. Τι του για, για, για, άλλα, για άλλα να κάτσουμε να δούμε. Τι του την προσευχή σου, για θέλει να κάτσουμε, να κάτσουμε λίγο. Εγώ σας την έχω εξηγήσει το Πάτερ μου, εδώ αναλυτικός θυμάστε τότε που εξηγούσαμε τη Θεία Λειτουργία σας την έχω εξηγήσει αλλά για να δούμε μερικά στοιχεία να δούμε τι καταλαβαίνει στην προσευχή τι λες, το λες Πατέρα Πάτερ μόνο, πάτερη μόνο, ε, έτσι δεν το λες, Πάτερ μόνο, Πατέρα μου, Πατέρα μου Πατέρα μου Μια ερώτηση παρακαλώ Είσαι εσύ Παιδί του Θεού, πώ του μιλά, πώ το λε πατέρα Θα μου πει παπούλια, έχω βαφτιστεί. Είμαι Ορθόδοξο Χριστιανό. Μάλιστα, το ξέρω. Αλλά δεν μα κάνουν τα βαφτίστια μα, δεν μα κάνουν παιδιά του Θεού τα βαφτίστια μα αγαπητοί μου. Παιδί του Θεού ή ω Θεού και κληρονόμο τη βασιλείας των ουρανών γίνομαι όταν τηρώ και εφαρμόζω τον νόμο του Θεού. Όλοι είναι βαφτισμένοι. 9,5 εκατομμύρια 10 εκατομμύρια Ελλήνων είναι βαπτισμένοι στο όνομα του Θεού Μην αισθάνεστε ότι είμαστε όλοι παιδιά του Θεού υπό την στενή νένια βέβαια όσοι την είμαστε παιδιά του Θεού αλλά υπό την στενή νένια δεν είμαστε <σίλω> Παιδί του Θεού Υιός Θεού θα είσαι όταν η εφαρμόζεις με ακρίβεια το όνομα του Θεού πως το λες λοιπόν πατέρας βλέπεις που δεν την κατάλαβες ποτέ σου. άσε που λέμε το πατερ και το λέμε φράση. μέσα σε μισό λεπτό το έχουμε τελειώσει που κατάλαβες τι του είπες τώρα πως θέλει να τον ακούσει πως θέλει να την ακούσει αυτή την προσευχή ο Θεός τη στιγμή που εσύ ο ίδιος δεν κατάλαβε τι είπες εσύ ο ίδιος δεν το κατάλαβες δεν λέμε πολλές φορές, περνάει η ώρα και λέμε μωρέ το πάτερ, το πάμε. Το πιστεύω το πάμε μωρέ. Πόσες φορές εγώ έχω αναρωτηθεί στην προσευχή μου, εκείνο το πά, το Άγιος ο Θεός το πά, ωραία πότε πέρασε, ο. Το στόμα λέει και ο νους πυλαλάει και η καρδιά τρέχει από εδώ και από εκεί και μόνος το Θεό δεν γίνεται. <ΣΣΣ> δεν κατάλαβε εσύ τι είπε. Πείτε μου, είμαι, είμαι, είμαι ακραίος είμαι ακραίος. Γιατί έτσι με λένε. Είμαι ακραίος, είμαι φανατικός Δεν ξέρω τι μου λένε, τι μου καταλογίζουν Δεν κατάλαβες εσύ τι λες. Εσύ δεν την κατάλαβες την προσευχή σου. Θες να την καταλάβει ο Θεός Μα είσαι παρανοϊκό, είσαι τρελός είσαι. Μπερδεύεις εσύ τα λόγια σου. δεν να διαλύνει ο Θεός те λόγια σου. Εσύ δεν κατάλαβες τι Τού Τι άλλο του λες στην προσευχή σου, στον πατέρη τι του λες. Γεννηθεί το τοίχημά σου, ουρανό και επί Έτσι δεν του λες. Γεννηθεί το τοίχημά σου, γιατί του λε <Και> γεννηθεί το <θέλημά> σου, πόσα παιδιά έχει. Πόσα παιδιά έχει. <Και> δύο, δύο, δύο, δύο, δύο, δύο. Μίσησα λέει κάποιος και πολύ σωστά μίσησα τον αριθμό των δύο, τον μίσησα τον αριθμό γιατί δύο, γιατί δύο αύσεις να γίνει το θέλημα του Θεού ή μήπως έγινε το δικό σου το θέλημα, πείτε μου, έγινε το θέλημα του Θεού, σας ερωτώ, έγινε το θέλημα του Θεύμα. Θεού το 2 τι σημαίνει, το ένα τι σημαίνει, το 3 τι σημαίνει ότι εγώ αποφάσιζα. Κράταγα όσα ήθελα, έκοβα όσα ήθελα, από όποτε ήθελα, αμολιόμουνα όποτε ήθελα. Λες και ήτανε, ήτανε δικιά σου επιλογή το ότι θα κάνεις. Κάνεις λάθος κυρά μου. Και κυριέ μου κάνεις λάθος. Αν νομίζει, ότι το παιδί είναι δικιά σου κατασκευή. Αν νομίζει ότι το παιδί σου είναι δικό σου εφεύρημα, κάνει λάθο. μεγάλο λάθο κάνει. Αν είναι δικό σου θέλημα, τότε πάψε να λες το πρώτο πατέρη Πάψε να λες γεννηθεί το το θέλημά σου, διότι έτσι εμπέσει το Θεό. Κοροϊδεύει το Θεό. Γεννηθεί το το θέλημά σου σημαίνει Θεέ μου. Επιδιώκω, παλεύω, θέλω να γίνεται πάντα το θέλημά Σου. Έτσι παρακάτω. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Έτσι δεν το λες. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Αφήνεις εσύ τα οφειλήματα των άλλων. Συγχωράς, εξυγχωρέσεις. Έχει συγχωρέσει. Έχεις αποκαταστήσει όλες τις σχέσεις σου με όλους τους ανθρώπους. Άμα σε επικράνει κάποιος, είσαι αμέσως έτοιμος, πρόχειρος αμέσως να τα διαγράψεις όλα και να συμφιλιωθείς μαζί του. Όχι. Τι άφεση μείνουν τα οφειλήματα λοιπόν, όσοι και εμείς αφίεμες τις οφειλέτες συγχωρέ. <Τι>, Τι άλλο του λε! Τι άλλο του λε! Τι άλλο του λέσεις, τον Άρτον ημών, τον Επιούσιον. σημαίνει σήμερα. Έτσι δεν του λες. Τι σημαίνει αυτή η φράση Δώσε μας λέει τον ο, ο Ουράνιο Άρτον. Αυτό που λέει εδώ τον Άρτον ημών, τον Επιούσιον δεν μιλάει. Δεν μιλάει για το ψωμί. Το ψωμί που βάζουμε στο τραπέζι μας και τρώμε. Όχι. Σας έχω πει πολλάκις ότι ο Κύριος ενδιαφέρεται για την ψυχή. Πολύ ο λιγότερο δια το σώμα. Τον άρθρο ημών των επιούσεων ομιλεί για τη θεία κοινωνία. Και σε ρωτώ: Κοινωνεί, πόσα χρόνια είσαι να κοινωνήσει, Πόσα χρόνια είσαι να κοινωνήσει, Κάθε πότε κοινωνάς Κάθε πότε ξεομολογέσαι και κοινωνάς Περμένει, περμένει, Πάψε λοιπόν. Πάψε λοιπόν! Πάψε λοιπόν! Μην τη λες αυτή την προσευχή. Και κυρίως! Μην περμέγει να την ακούσει ο Θεός αυτή την προσευχή. Μην περμέγει να την ακούσει. Γιατί να την ακούσει. Αφού δεν την ακούσεις εσύ, εσύ τη λε και τα αυτιά σου είναι δίπλα στο στόμα σου το πάει είναι και δεν ακούς τη λε. Δεν ακούς τη λε! Δεν προσέχεις τη λε. Πώ θες να την ακούσει ο Θεός σε προσευχή σου. Και θα συνεχίσουμε τώρα, τρία λοιπόν στοιχεία πρέπει να έχει η προσευχή μας. Να ξέρεις τι λες, να ξέρεις ποιος είσαι και να ξέρεις και ποιος είναι ο Θεός που του μιλάς. Τρία πράγματα και τότε η προσευχή σου θα είναι επιτυχής. Σήμερα συνεχίζω επί της προσευχής το θέμα μου. Και επειδή κάποιος μπορεί να ρωτήσει από εσάς εντάξει παπούλη, να προσευχόμαστε μας λες μας έδειξες και πώς πρέπει να προσευχόμαστε τα όλα καλά, ωραία αλλά το ερώτημα είναι τι θα κερδίσω εγώ από την προσευχή έτσι μπορεί να σκέφτεστε αυτή τη στιγμή μέσα σας. Και ξέρετε το βλέπω αυτό πολλές φορές στην εξομολόγηση. Έρχονται πολλοί απογοητευμένοι, πολύ απελπισμένοι, μανάδες απελπισμένες από τα παιδιά τους, από τις συγκυρίες που έρχονται στο σπίτι τους κλπ. Τι να κάνω Κλεοντας, κλεοντας. τι να κάνω. Προσευχτεί. Κάτω oh, oh, oh. κεφάλι. Τι έγινε γιατί, τι σου παιδάκι μου. Προσευχή. και τι να κάνω με την προσεύχη, τι θα καταφέρω με την προσεύχη, <κοί> τι θα καταφέρεις. Σήμερα θα σας μιλήσω το κηρυγμά μου, σήμερα θα είναι ιστορικό κηρύγμα. Σήμερα θα σας πω αυτό που σας αρέσει, ιστοριούλες δεν σας αρέσει σαν τα μικρά παιδιά, έτσι δεν σας αρέσει να σας μιλάνε. Λοιπόν. Θα σας μιλήσω με ιστοριούλε. λοιπόν σήμερα Και θα προσπαθήσω να σας δείξω Να σας δείξω Τι σημαίνει η προσευχή Και ποια είναι τα δώρα της προσευχής Ποια είναι τα δώρα της προσευχής Πρώτον πρώτο δώρο της προσευχής όταν προσεύχεσαι σωστά όταν προσεύχεσαι σωστά υπό τις προϋποθέσεις που είπαμε; όταν προσεύχεσαι σωστά θα πω μια φράση που μπορεί να σας Σοκάρει λίγο, άρα δεν με νοιάζει. Έχεις το Θεό του χεριού σου. Άμα προσέφεσαι σωστά, ο Θεός είναι υπηρέτης ο Θεός. Υπηρέτης ο Θεός, μάλιστα υπηρέτης ο Θεός. Δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε, το πει ο ίδιος. Τι με ρωτάς. Δεν είπε. Εάν ξέρεις να προσέφτιασαι και να μιλάς με πίστη, με πίστη, λίγη πίστη, λίγη, ελάχιστη. Ο σκόκων ο συνάπαιος, τι είπε. στο βουνό θα του μιλήσεις και θα του πεις πήγαινε πες στη θάλασσα και το κάνει. Ή πιστεύεις ή δεν πιστεύεις. Ή πιστεύεις ή δεν πιστεύεις. Ή πιστεύεις ή δεν πιστεύεις. Αν πιστεύει τα λόγια του Θεού, τότε καλώ έκανε και ήρθε σήμερα εδώ. Αν δεν πιστεύει τα λόγια του Θεού, εγώ λόγια του Θεού θα σου πω. Αν νομίζει ότι είναι παραμύθια αυτά, άνοιξε την πόρτα και φύγε. Όταν προσεύχεσαι όπως πρέπει να προσεύχεσαι, ο Θεό είναι του χεριού σου. Του χεριού μου μάλιστα του χεριού σου. Και δεν παίζει ρόλο τι αξίωμα έχει. Πολλές φορές έρχονται σε μένα, το λέω, το λέω, ντρέπομαι που το λέω. Ντρέπομαι για τον εαυτό μου, ντρέπομαι. Έρχονται μερικοί και μου λένε παπούλια μου κάνει καμιά προσευχή για το παιδί. Τι είμαι εγώ να κάνω προσευχή. Τι είμαι εγώ, τι με θεωρείς δηλαδή εμένα. Επειδή φοράω τα ράσα, νομίζεις κάνω και καλή προσευχή. Επειδή είμαι αρχηματρίτης, κάνω και καλή προσευχή. Ή επειδή νομίζω ότι σου κάνω ωραία κηρύγματα, γιατί έτσι λέτε, νομίζω ότι κάνω και καλή προσευχή. Ο Θεό να με λέσει: Μόνο εκείνο ξέρει. Μόνο εκείνο ξέρει που ακούει τι προσευχέ. Μόνο, μόνο εκείνο ξέρει τι, αν, αν πιάνει τίποτα από τη προσευχή μου. Μόνο εκείνο, μόνο ο Θεό μπορεί να μα το πει αυτό τι προσευχέ κάνω. Δεν παίζει ρόλο τα καλόνια αγαπητοί μου. Δεν παίζει ρόλο τα ράσα. Ρόλο παίζει η καρδιά και μόνο η καρδιά στην ώρα της προσευχής Και μπορεί αυτή η καρδιά να κρύβεται μέσα σε έναν αγράμματο και στοιχείο το άνθρωπο. Και μπορεί να βλέπει σε έναν αστοιχείο το άνθρωπο να προσεύχεται, να προσεύχεται και να κλείνει γόνι μπροστά του ο Θεό. Ναι! Μην το παραξηγείτε αυτό που σας λέω. Ναι! Ο Θεό να είναι του χεριού του μπροστά σε έναν αγράμματο άνθρωπο. Και μπορεί να, να προσεύχεται όλη η σύνοδο της Εκκλησίας Ελλάδος και όλη η Οικουμενική Σύνοδο, και να μην ακούει τίποτα ο Θεό. Τι σημαίνει αν είναι δεσπότη, δεν μπορεί να είναι δεσπότη, και τι έγινε. Ακούτε λοιπόν. Ακούτε. Ο Άγιο, του οποίου έφερα κάποτε το όνομα, πριν πάρω το όνομα, τη Μόθεο, με έλεγαν τρίφωνα, με λέγανε. Ο Άγιος Τρίφων, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τη ζωή του. Είναι πολύ συγκινητική η ζωή του. Και σας συνιστώ να πάτε να την πάρετε. Την έχουν τα βιβλιοπολία των πατρών, τα χριστιανικά βιβλιοπολία πάτε να την αγοράσετε. Τι ήταν ο Άγιος Τρίφων. Αγράμματο παιδί. Αγράμματο. Ξέρετε τι σημαίνει αγράμματο. Τσοπαν, τσοπανόπουλο ήταν. Τσοπανόπουλο. Είχε ένα κοπαδάκι χίνε. Και εκείνο ήταν η δουλειά του η απασχόλησή του. Αλλά μπροστά από τις σκήνες αγάπαγε πολύ τον Θεό. Αγάμα το ήταν, αστοιχείο το ήταν, αλλά όταν προσευχόταν, τι σας είπα προηγμένως, ο Κύριος στεκόταν όρθιος μπροστά του. Ο όρθιος στεκόταν μπροστά του και τον άλλο. Πόσο χρονών ήταν παρακαλώ, πεπυραμένος, τι πεπυραμένος, 17 χρονών παιδί, 15, 16, 17. Τι έγινε, τι έγινε, εμένα ρωτάτε, Ά σας πω τι έγινε. Εκείνο το καιρό που ζούσε ο Άγιος Τρίφων, στην Κωνσταντινούπολη, αρρώστησε η βασίλισσα, η αυτοκράτηρα. Αρρώστησε η αυτοκράτηρα, τι αρρώστια, καρκίνος, μακάρι τα τα καρκίνους. Τι αρρώστια, τι αρρώστια, φοβερόν, δαιμόνιον, εδαιμονίστηκε η βασίλισσα. Έτρεξε βασιλιάς, να φέρει οι παπάδες, με τους σταυρούς του και με τα παροκαλυμαυγά του, τίποτα. Το δαιμόνιο γέλαγε. Γέλαγε το δαιμόνιο, γέλαγε ο Διάολος. Κάλεσε δεσμοτάδες με τα εγκολπιά του και με τις μήτρες τους, γέλαγε ο Διάολος. Τίποτα. Κάλεσε τον Πατριάρχη τον ίδιο, τον Πατριάρχη στην Πόλεου. Τίποτα το δαιμόνιο. Επίμονος ο δαιμόν. Τι σας είπα. Δεν κοιτάει γαλόνια ο διάολος. Ένα τον ενδιαφέρει το σατανά. Μήπως βγαίνει φωτιά από το στόμα σου και τον κάψει. Εκείνο τον ενδιαφέρει. Αν η προσευχή σου είναι φωτιά που βγαίνει από το στόμα σου τότε ο διάολος σε βλέπει και τρέμει τι έγινε, κάποια μέρα που το ξέφυγε του Διάολου και το έπε. Βλέπετε είναι και λίγο βλάκας ο Διάολος. Λέει ρε δεν βγαίνω, μόνο ένας μπορεί να με βγάλει, μόνο ένας. Μόνο ο Τρίφωνας. Ο Τρίφωνας, ποιος είναι ο Τρίφωνας. Ποιος είναι ο Τρίφωνας. Ψάξαν και τα ποιος είναι ο Τρίφωνας. Ρώναγε ο βασιλιάς. Κοίτα για τους αξιωματικούς του, κοίτα για τους γιατρούς. Ποιος γιατρός είναι αυτός ο Τρίφωνας, ρε παιδιά. Τίποτα. Ποιος είναι ο Τρίφωνας. Ξαμοληθείτε. Πάτε να μου φέρετε τον Τρίφωνα. Ποιος είναι ο Τρίφωνας. Ξαμολήθηκαν. Φύγανε. Φύγανε όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί, πώς τους λένε εκεί, τους αυλικούς. Όλοι αυτοί οι αυλικοί του αυτοκράτορα άρχισαν να τρέχουν στα, σε όλα τα μέρη της επικράτει και έφτασαν κάτω, χαμηλά, στη Μικρά Ασία, στη Λάμψακο που έμενε ο Άγιος Τρίφων. Κάτω ψάχνανε, το βρίσκουν το παιδάκι αυτό, με τις σκοίνες του, ρακέλιτο, ξυπόνητο, παιδί, τσοπανόπλο, πώς είναι τα τσοπανόπλα. Λέει, παιδί μου, λέει, μήπως ξέρεις, λέει, κανένα γιατρό, λέει, μεγάλο, Τρύφων. Λέει, για τόμοι, δεν ξέρω. Τρίφων, λέει, τρίφων. Εμένα με λένε τρίφωνα, λέει. Εσένα, τρίφων, <coughs> και τι είσαι <σε> εσύ. <coughs> Τα <Το> κοίταξαν, <coughs> δεν πιστεύαν στα μάτια τους. <coughs> νόμιζαν ότι θα βρούνε κανέναν ασκητή, νόμιζαν ότι θα βρούνε κανέναν άγιο, νόμιζαν ότι θα βρούνε κανέναν πατέρα της εκκλησίας, νόμιζαν ότι θα βρουνε κανέναν γιατρό περιοπής και μπροστά τους βλέπουν ένα τσοπανόπλο. Έλα που λέει, σε θέλει ο βασιλιάς, με θέλει ο βασιλιάς. Τι με θέλει ο βασιλιάς? σε θέλει ο βασιλιάς. Είναι άρρωστη η βασίλισσα σε θέλει ο βασιλιάς. Κατάλαβε το παιδί. Το πήραν με το ζόρι το βάλαν στην άμαξα και άρχισε στον δρόμο να κάνει προσευχή Την Τι προσευχή. Τι προσευχή. Τι προσευχή. Σαν τη δικιά μα την προσευχή. Θα διώξουμε τον διάολο έτσι, να διώξουμε τον διάολο έτσι. Μας κάθε, κάθε μας κοροϊδεύει. Τι προσευχή! Τι προσευχή! Ωραία προσευχή! Άρχε να κάνει προσευχή στον δρόμο. Κύριε, βοήθησέ με. Πού πάω, πού με πάνε, τι με θέλουν. <Συλίδη> Θέλετε να σας πω κάτι. Θα σα συγκλονίσει αυτό που θα σα πω. Τι σα είπα, Πήγανε παπάντε, πήγαν δεσποτάδε, πήγαν πατριαρχάδε. Τίποτα το δαιμόνιο όταν ξεκίνησε να πάει ο Άγιο Τρίφωνο. Ξε... Πεδί ήταν, ναι. Καταλαβαίνετε τι σα λέω, Πεδί 17 χρονών ήταν. Τι νομίζω ότι ήταν. Όταν ξεκίνησε, λέει, να πάει και απήχε, παρακαλώ. Διαβάστε την ιστορία. Τέσσερες ημέρες απήχε, γιατί τότε δεν είχαν αυτοκίνητα και αεροπλάνο, τότε πηγαίνουν τα γαϊδουράκια. Απήχε τέσσερες ημέρες δρόμο, τέσσερες ημέρες δρόμο απήχε. Ο διάολος άρχισε να ουρλιάζει, να σκούζει, να φωνάζει. Έρχεται θα με κάψει. Έρχεται. Έρχεται. Τον βρήκαν τον άτιμο θα με κάψει. Έρχεται. Θέλεις να πας τι απέγινε. Μάλλον και να, να σου το πω και να μην σου το πω το καταλαβαίνεις τι απέγγε. Όταν μετά από τέσσερις ημέρες έφτασε, δεν είπε τίποτα. Τίποτα δεν είπε. Τίποτα. Μόνο που παρουσιάστηκε μπροστά στη δαιμονισμένη, το διάολος έφυγε. Έφυγε, έφυγε. Δεν μπορέσε να σταθεί. <Συκλή> τέσσερις ημέρες έβγαινε φωτιά από το στόμα του. Μπορεί να σταθεί ο διάβολο. Μπορεί να σταθεί. <Συκλή> και με κοροϊλεύεις έτσι. Με κοροϊδεύεις. Όταν σου λέω κάνε προσευχή, χασμουριέσαι. Και εσύ και εγώ. Αν βέβαια τέτοια προσευχή, πού να την ακούσει ο Κύριος τέτοια προσευχή. Διακάνε όμως προσευχή. Πραγματική προσευχή. Προσευχή με όλη σου την καρδιά. Μοίρας στο Θεό. Με όλο σου το είναι. Και τότε θα δεις. Να το πρώτο δώρο της προσευχής, Και το πρώτο δώρο της προσευχής είναι πρώτον αυτό που μας ενδιαφέρει άμεσα. Δεν στέκει αγαπητή μου διάολος να σε πειράξει, δεν μπορεί να, να σε πειράξει Θεό. Έμαθεις να προσεύχεσαι, δεν μπορεί να, να, να σταθεί κοντά σου στους δαιμόνια, έμαθεις να προσεύχεσαι, και τα δικά σου τα δαιμόνια θα φύγουν, και τα δαιμόνια του άντρα σου θα φύγουν, και τα δαιμόνια τη γυναίκα σου θα φύγουν, και τα δαιμόνια του παιδιού θα φύγουν. Όλα τα δαιμόνια θα φύγουν. Τι δαιμόνια σε βασανίζει, το δαιμόνιο τη πορνεία θα φύγει. Το έσκασε ο διάολο τη πορνεία. Τι δαιμόνιο σε βασανίζει, τη μέθη, τη βλασφημία, τη πορνεία, τη μυχία. Τι, τι δαιμόνιο, πε μου, τι δαιμόνιο. Κανένα δαιμόνιο δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στη σωστή πορνεία. Κανένα από απολύτω. Κανένα. Σήμερα είπαμε σας, σας κάνω πρακτική επάνω στην προσευχή, με παραδείγματα Αγίων. Ακριβώς για να δείτε ότι δεν είναι ουτοπίες αυτά που σας λέγω, αλλά είναι η πράξη της Εκκλησίας που επιβεβαιώνει τη δύναμη της προσευχής. Άλλο παράδειγμα. Άλλο παράδειγμα. Πρώτο δώρο τη προσευχή. Είπαμε ότι δεν έχει χειροπόδαρα το δέμονα. Δεν μπορεί να σε πειράξει. Δεν μπορεί. Είναι άχρηστο πλέον. Κάνει προσευχή. Δεν μπορεί να σε πειράξει τίποτα. Δεύτερο δώρο τη προσευχής, Αν Το έχει μικρό αυτό. Το έχει μικρό. Σηρωτάω. Το έχει μικρό. Να διώξει το διάλειμμα από το σπίτι. Το έχει μικρό. Τι με κοιτάτε έτσι. Τι μπορώ να σα καταλάβω. Τι θεωρείτε μικρό. Τι θες να σου δώσω δώρο δηλαδή λεφτά. Τι χρυσάφια. Τι να τα κάνεις. Τι να θε. Την είπαμε. Την, την είπαμε τη σωστή προσευχή προχτές. Αν είχατε έρθει την περασμένο Σάββατο. Την είπαμε τον περασμένο Σάββατο τη σωστή προσευχή. Δεύτερο δώρο τη προσευχής. Να φύγουμε από εδώ και να πάμε μακριά, πέρα στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο, στην Αίγυπτο, ασκεί το Παλαιά, μέσα στην έρημο της Θηβαΐδος, ασκεί το ένας μεγάλος ασκητής. Πώς εφάνηκε αυτός ο ασκητής, είχε φύγει από 17 χρονών. Από 17 χρονών έφυγε από την Αθήνα, Άγιος Μάρκος ο Αθηναίος. Έφυγε από την Αθήνα, 17 χρονώνε, αποφασισμένος να αγιαστεί και μπήκε μέσα στην έρημο. Δεν τον ήξερε κανείς, κανείς δεν τον ήξερε. Κάποια μέρα ένας άλλος ασκητής, Άγιος Σεραπείων λεγόταν, παίρνει τον μπαστούνι του και βγήκε μέσα στην έρημο με τα πόδια να πάει να δει. Μπά και συναντήσει κανέναν άνθρωπο να ωφεληθεί. Καθώς γυρνούσε μέσα στην έρημο, είχε χάσει τον δρόμο. Ξαφνικά πρέπει να βγαίνει μέσα από μια σπηλιά. Ένα το πράγμα. Έμοιαζε με άνθρωπο, αλλά είχε το κορμί του γδιτός, ολόγυμνος. Άλλα είχε το κορμί του βγάλει τρίχες, τρίχες μεγάλες, σαν ζώο ήτανε, φοβήθηκε, έκανε το σταυρό του. Ο Άγιος Σεραπείο νόμισε ότι είναι τίποτα διάολος είναι, έκανε το σταυρό του. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ λέει σώμε. τον άκουσε <κυρίζει> αυτό το θηρίο. <κυρίζει> Του λέει, μη, μη, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Τι είσαι του λέει εσύ, τι είσαι. Άνθρωπος λέει, είμαι, άνθρωπος είσαι. Άνθρωπος είσαι. Τι, τι, τι εμφάνισε στην αυτή η ανθρώπη. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιον άνθρωπο. Του λέει, έχω φύγει από 17 χρονών από την Αθήνα. Τώρα είμαι 117. Μέσα στα 100 χρόνια... Ζώντας μες στην έρημο, λιώσαν τα ρούχα μου, λιώσαν τα βαπούτσα μου αλλά είπα δεν θα φύγω από εδώ, θα μείνω εδώ και ο Θεός με ελέησε και αντί για ρούχα εφύτρωσαν επάνω στο κορμί μου αυτές οι τρίχες που βλέπεις για να με προστατεύουν από τον ήλιο, να με προστατεύουν και από, το, και από την βροχή και από, από όλα όπως θα ζω Να μην σα τα πω λόγο, τι κάνεις του λέει εδώ εσύ γέροντα τι κάνει εδώ, τι να κάνω, του λέει. Προσευχήκα. προσευχή, προσευχή. Κατ' χρόνια προσευχή. Προσευχήκα. Και τι κάνει με την προσευχή σου. Τώρα θα δει, του λέει. Σήκωσε τα χέρια σε προσευχή ο Άγιος. Κάτι είπα από μέσα του και εκείνη τη στιγμή λέει κατεβαίνει από τον ουρανό τραπέζι έτοιμο, στρωμένο. Έτοιμο τραπέζι. Ξωμάκι έτοιμο, φαγητό έτοιμο, ουράνιο. Δεν με πιστεύετε. Δεν διαβάζετε βίους Αγίων, γι' αυτό δεν με πιστεύετε. Αντέστε να πάρετε πάλι... Να πάρετε τους βίους των Αγίων, σας τα έχω ξαναπεί, δεν με ακούτε, δικαιωμά σα, Αλλά όποιος θέλει πιστεύει, όποιος δεν θέλει μπορεί να φύγει, σας το είπα και προηγμένως. Κατέβηκε έτοιμο τραπέζι στρωμένο, τρωμένο, άγγελοι κατέβασαν τραπέζι, μόλις έκανε προσευχή. Τα χάσε, τα χάσε, τα χάσε. Ο Άγιος Σεραμπίων ο Επισκέφτης τα έχασε. Έπεσε χάμου, γονί κλινείς. Τι είχε ξαναδεί τέτοια προσευχή. Κάνεις προσευχή και να σκοτεβάζει ο Θεός τραπέζι στρωμένο, να σκοτεβάζει ο Θεός ψωμί, να σκοτεβάζει ο Θεός φαγητό. Κύριε λέει. Έπεσε κάτω να προσκυνήσει. Του λέει ο Άγιος Μάρκος, λέει γιατί έπορείς, γιατί έπορείς. Πες να μην ταπορήσω λέει, εγώ τέτοια πράγματα, πρώτη φορά τα βλέπω. Μα καλά του λέει ο Άγιος Μάρκος, εσείς κάτοικοι στον κόσμο λέει, <Και> τι προσευχή κάνετε. Σε εσάς ο Θεός δεν φέρνει εφαΐ. Όταν σηκώνετε τα χέρια σας να προσευχηθείτε, ο Θεός δεν σας κατεβάζει τραπέζι. Μα καλά τι πίστη έχει λέει ο κόσμος, απορία του Αγίου Μάρκου. του Αγίου Μάρκου του Αθηναίου. Τι πίστη έχει ο κόσμος, δεν είπε λέει ο κύριο, ότι άμα πει το βουνό, σήκω και πέσαι στη θάλασσα, θα πάει και θα πέσει. Και εκείνη τη στιγμή που είπε αυτή την κουβέντα το βουνό, άρχισε να τρέμει και ξεκίνησε να πάει για τη θάλασσα. Και του λέει ο Άγιος Μάρκος, μείνε του λέει κάτω, δεν το είπα σε ένα, λέει, με τον άνθρωπο μιλάω. Κάτσε αυτού που είσαι και τον κουνό ξαναγύρισε στη θέση. Αυτή είναι η προσευχή αγαπητοί. Αυτά τα θαύματα κάνει η προσευχή. Δεύτερο δώρο λοιπόν της προσευχής. Να ο Θεός υπηρέτη του ανθρώπου, Να ο Θεός που ταΐζει τον άνθρωπο ο οποίος ξέρει να προσεύχεται. Του φέρνε φαγητό καθημερινός, καθημερινός φαγητό, χρόνια, εκατό χρόνια και του φάνηκε περίεργο το Αγίου Μάρκου, λέει εσάς δεν σας φέρνε φαγητό ο Θεός. Δεν προσεύχεστε, λέει, τι του λέτε ο Θεός. Απόρισμα. Τρίτο δώρο της προσευχής. Πρώτο δώρο, είπαμε, διάολος δεν σε πειράζει. Δεν μπορεί να σε πειράξει διάγοντας. Δεύτερον δώρον, δεύτερον δώρο, ο Θεός είναι στο χέρι σου, του χεριού σου είναι. Η σου είναι ο Θεός. Έχει τους αγγέλους οι οποίοι ό,τι θέλει θα σου φέρουν. Ό,τι θες. Τρίτον δώρον, ο άνθρωπος εξουσιάζει τα πάντα. Ο άνθρωπος, ο προσευχόμενος εξουσιάζει τα πάντα. Τα πάντα, ναι τα πάντα. Διαβάστε, διαβάστε. Διαβάστε αγαπητοί μου, διαβάστε. Μην με κοιτάτε με αγγιθά τα στόματα. Διαβάστε, διαβάστε σας παρακαλώ. Διαβάστε, κλείστε τα ρομάντζα. Κλείστε τις τηλεοράσεις. Κλείστε όλα αυτά τα δαιμονικά, περιοδικά που εκλοφοράνε. Και αφήστε όλη αυτή τη βρώμα και τη δυσοδεία να φύγει από τα σπίτια σας και βάλτε μέσα στα σπίτια σας βιβλία ευλογημένα, συναξαριστές, Αγία Γραφή. Βάλε βιβλία ευλογημένα μέσα να διαβάσουμε, να ξεστραβωθούμε, να ανοίξουν τα μάτια μας. Να ανοίξουν τα μάτια μας. Μην με κοιτάτε έτσι. Μην με κοιτάτε έτσι. Τρίτον δώρο της προσευχής. Τρίτον δώρο της προσευχής. Τρίτον δώρο της προσευχής. Θα σου πω τώρα, περίμενε. Το τρίτον δώρο της προσευχής. Είναι ότι ο άνθρωπος όταν προσεύχεται ζει παραδείγματο, Όχι, τι είπα Τίπα, τι, τι είπα, τι είπα, Είναι εξουσιαστής, Κύρια είναι ο άνθρωπος. Κυρίαρχος, μάλιστα. Εξουσιάζει ο Θεός, ο άνθρωπος εξουσιάζει το θάνατο, εξουσιάζει την αρρώστια, εξουσιάζει όλα τα φυσικά γεγονότα και φαινόμενα. Διαβάστε την ιστορία, διαβάστε. Διαβάστε. Όταν είχε ανομβρία και δεν έβρεχε, βγαίναν ο κόσμο όπως και τώρα. Βγάζαν εικόνες, βγάζαν κατήλια, τίποτα. Τίποτα που πηγαίναν και ξετρυπώναν κανέναν Άγιο μέσα από καμιά σπηλιά έλα κάτω, έλα κάτω να προσευχηθείς πήγαινε ο Άγιος, δεν προλάβαινε να κάνει έτσι, δεν προλάβαινε υπακοή, η, η βροχή, υπακοή υπακοή βροχή σύννεφα, μαύρα σύννεφα, βροχή καταρακτώτης οι προσευχές των Αγίων αγαπητοί μου και τις, τις σε δάμαζαν. Διαβάστε, διαβάστε, τι με ρωτάτε. Διαβάστε η αγεγραμμή, διακοίταξε τις πράξεις των Αμαστολών να δεις. Ο Αμαστολός λέει, πετρώς, περνώντας, εστήναν, λέει τους αρρώστιους. Χα, τους βάζαν έτσι. Κατά μήκος που πέρναγε. Τον βάρια ο ήλιο, έπεφτε η σκιά του, λέει, επάνω στους αρρώστιους. Η σκιά του! Η σκιά του! Δεν άπλωσε καν το χέρι του, δεν τον τσακούμπαγε καθόλου. Η σκιά του πέρναγε απάνω από τους αρρώστο Αυτό κάνει προσευχή. Η σκιά του! Επερνούσε η σκιά του. Και οι άλλοι γινόταν καλά. Διάβασε να δει την προσευχή του προφήτη ηλίγια. Σα είπα προχθέ για τον προφήτη ηλίγια ένα παράδειγμα. Διάβασε να δει τον προφήτη ηλίγια πώ ανέστησε τον ιό, τη Ομανίτιδο, πώ τον ανέστησε. Πώ, πώ με προσευχή. Πέθανε το παιδί, πέθανε. Το ανέστησε ο Προφήτης Ηλίας... Τι με κοιτάτε, τι με ρωτάτε, τι να κάνω, τι να κάνει, τι να κάνει. Γι' αυτό θα δικαστούμε από το Θεό. Διότι τρέξαμε σε ανθρώπου ενώ είχαμε στα χέρια μα την προσευχή, τρέξαμε να μα βοηθήσουν οι άνθρωποι, τρέξαμε να μα βοηθήσουν οι βουλευτάδε, τρέξαμε να μα βοηθήσουν οι υπουργοί, τρέξαμε να μα βοηθήσουν οι πρωθυπουργοί. Και δεν πήγαμε να μας βοηθήσει ο Θεός, δεν τρέξαμε στην προσευχή. Και γι' αυτό θα δικαστούμε από τον Θεό. Και τέταρτον δώρο τη προσευχής τέταρτον δώρο τη προσευχή, τέταρτον δώρο τη προσευχή. Κάντε προσευχή, πε αγώνατα. Την ώρα που διαθέτει να φτιάξει το κεφάλι σου, διάθεσαι το να κάνει την προσευχή σου και θα τα δει τα τη προσευχή. Την ώρα που διαθέτεις να πληθείς, την ώρα που διαθέτεις να καλοπληστείς, την ώρα που σε μπροστά του καθρέφτη, θυσία την να κάνεις προσευχή και θα τα δεις τα θαύματα της προσευχής. Τέταρτον και τελευταίον δώρο της προσευχής. Ποιο είναι, ποιο είναι, θα σας πω. Όταν προσεύχεσαι, σας το είπα και προχτές, προέτρεξα προχτές να προλάβω, όταν προσεύχεσαι σωστά θυμάστε που σας είπα για εκείνο τον καλόγερο που πήγα και τον εξύπνησα εντό εισαγωγικών η λέξη ξύπνησα μέσα από την προσευχή του όταν προσεύχεσαι σωστά ζεις μία παραδείσια κατάσταση ο παράδεισος έρχεται μέσα σου τι είναι παράδεισος είναι η σύζευξης ανθρώπου και Θεού η ένωση ανθρώπου και Θεού είναι ο παράδεισος Όταν προσέυχεσαι ενώνεσαι με τον Θεό ζεις στον Παράδεισο, ζεις! Ζεις στον Παράδεισο! Όταν προσέυχεσαι σωστά, ζεις τον Παράδεισο Γι' αυτό βλέπεις και οι άνθρωποι της κολάσεως της κολάσεως οι άνθρωποι μην τους πει για προσευχή αρχίζουν και πλαστημά να γίνονται δαίμονες δαίμονες γίνονται δαίμονες μην του μιλήσεις για προσευχή μην του μιλήσεις Αυτό είναι κόλασσις, άνθρωπος κολάσεως κάτσε να προσευχηθείς γονάτισε να προσευχηθείς νιώξε αυτά που σου είπα προηγουμένως στα τρία στοιχεία νιώσε να μπει ο Θεός μέσα σου άρχισε να προσεύχεσαι και τότε θα δεις τον παράδεισο διότι ο Παράδεισος αγαπητοί μου δεν είναι περιβολάκια δεν είναι ποταμάκια, δεν είναι δεντράκια, δεν είναι λουδάκια όχι, αυτά φτιάχνουν οι χιλιαστές εμείς πιστεύουμε ότι ο Παράδεισος είναι ο ίδιος ο Κύριος και τι είπε εγώ ή μη καγώ ή μη ε, ε, ε, ε, ε, εγώ εν ε, ε, ε, ε, αυτό και αυτός είναι μη πως το λέει εκεί πέρα δεν θυμάμαι ακριβώς ακριβώς αυτή τη στιγμή ζώ δε ουκέτει εγώ ζείτε μη Χριστός που έλεγε ο Παστολός Παύλος Ζη μέσα μου ο Χριστό. Να ο παράδεισο. Να ο παράδεισο. Να ο παράδεισο. η προσευχή τι είναι η προσευχή. Σε ενώνει με τον Θεό. Σε ενώνει με τον Θεό. Ζει στο παράδεισο σου. Η προσευχή είναι ένα μικρό παράδεισο. Θε και άλλα δώρα. Α, δεν έχω να σου πω άλλο. Άμα αυτό δεν σε συγκινεί, τότε σταματάω. Άμα αυτό δεν σε συγκινεί, δεν έχει άλλα δώρα. Διότι άμα, άμα ο παράδεισο δεν σε συγκινεί, Άμα ο Παράδεισος για σένα δεν είναι δώρα, τότε πάρε τα χρυσάφια, φάει χρυσάφια, φάει ναχλιλίδια, φάει δρα... βραχιόλια, δεν ξέρω τι άλλο θα πα, και αν μπορέσει να χορτάσει ποτέ σου. Ε. Αν ε. μπορέσει να χορτάσει ποτέ σου. Ε. Άμα δεν σε συγκινεί ο Παράδεισος και σε συγκινούν τα χρυσάφια και τα πριλάτια, πήγαινε να αγοράσει πριλάτια και χρυσάφια και μην να εδώ πέρα. Εδώ θα έρθει. Μόνο άμα συγκινήσει από πνευματικά δώρα. Μόνο άμα συγκινήσει από πνευματικά ιδεώδη, τότε θα έρθει εδώ. Σα έδειξα λοιπόν. Σα έδειξα τα δώρα τη προσευχή. Τι θα κάνουμε αγαπητοί μου, Λισάει ο διάολο. Λισάει ο διάολο. Λισάει. Όταν ετοιμάζει για προσευχή, Λισάει. Λισάει. Λισάει. Μην σε δει να, πάει να Μη σε δει μέσα. σκέψου το αυτό εκείνη τη στιγμή. Και κοίταξε να τον πατήσει, να τον πατήσει, να τον πατήσει, να τον, τον ισοπεδώσει. Μην του κάνει τα χατήρια. Πήγε να προσευχηθεί, να απαλλαγεί από τι δαιμονικές παρουσίες να απαλλαγεί από τα δαιμονικά πάθη, να απαλλαγεί από κάθε τι κακό που σου στρώνει αυτό ο καταραμένο. Και κοίταξε να βάλει τον παράδεισο μέσα στο σπίτι σου, μέσα στη γυναίκα σου, μέσα στα παιδιά σου, μέσα στον εαυτό σου, μέσα στην καρδιά σου. Και τότε να είσαι βέβαιο, να είσαι βέβαιο. Ότι άμα να προσεύχεσαι, ήδη, ήδη εγχάραξες την πορεία σου που οδηγεί στον ουρανό. Αμήν.